Στίχη 12-18 Πιστή και θεραλέη. 12. Ώστε αγαπητή μου, το συμπέρασμά μα από αυτά που σας είπα είναι τούτο: Να μιμηθείτε των Χριστών αλλά και τον εαυτών σας. Καθώς δηλαδή πάντοτε στο παρελθόν υπηκούσατε, έτσι και τώρα όχι μόνο όταν ήμουν παρόν μεταξύ σα, αλλά πολύ περισσότερον τώρα κατά την απουσία μου, με φόβο και τρόμο να εργάζεστε για να φέρετε ει πέρα στη σα. 13. Λέγω με φόβον και με τρόμον, διότι πρόκειται περί έργου το οποίο εργάζεται ο Θεός. Ο Θεός και όχι άνθρωπος είναι αυτό που αποτελεσματικώς εργάζεται μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε για να πληρωθεί η αγαθή του θέληση του να σωθείτε. Ο Θεός, χωρίς να εκμυδενίζει την ελευθερία σας, δημιουργεί μέσα σας και τη θέληση και την καλήν, αλλά και την απόφαση και την προθυμία, ακόμη δε και σας ενισχύει να εργαστείτε το έργο της σωτηρίας σας. 14. Όλα όσα επιβάλλονται από το έργο της σωτηρίας σας, καμετέτα τέτα χωρίς γογγισμούς, ότι τάχα ο Θεός σας επιβάλλει υπερβολικά ή ανυπόφαρα και θλιβερά και χωρίς εσωτερικά αμφιβολίας και ταλαντεύσεις περί του αν είναι ορθέ και δίκαιε εντολέ και ευουλέ της θεία Προνίας. 15. Καμετέ τα όλα με προθυμίαν, Δια να γίνετε άμεμπτη στην εξωτερική σα συμπεριφορά και ειλικρινή στα εσωτερικά σα ελαττήρια και διαθέσει, τέκνα Θεού ελεύθερα από κάθε ηθική λέρα εν μέσω μια γενεάν ανθρώπων στρευλών και διεστραμμένων, όπω είναι σύγχρονοι οι σύγχρονοι μα άνθρωποι. Αλλά εσεί μεταξύ αυτών φαίνεστε σαν φωτεινά αστέρια μέσα εις κόσμων σκοτεινών, 16, και κρατείτε στερεά και εφαρμότε των λόγων του Ευαγγελίου που έχει ζωτικότητα και μεταδίδει ζωή και θέλω να γίνετε άμεμπτη και να κρατείτε τον λόγον του Ευαγγελίου. είστε κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού κάφημά μου που θα μαρτυρεί και θα αποδεικνύει ότι δεν έτρεξα ανωφελός ούτε σαν μάταια αλλά η διδασκαλία μου και οι κόπη μου έφεραν καρπούς πλουσίους. 17. Αλλά και το αίμα μου ακόμη αν χήνω σπονδύνε πάνω στην θυσία πως λειτουργεί αν προσφέρω στον Θεόν και η θυσία και η λειτουργία μου αυτή είναι η πίστη σας, την οποία συνετέλεσα να αποκτήσετε και ως έργο νιεράς λατρείας προσφέρω εις τον Θεόν, χαίρον διότι γίνομαι σπονδί και χαίρον μαζί με όλους σας δια το σωτήριον αποτέλεσμα που έρχεται προς ωφέλη άν σας. 18. Ακριβώς δεν το ίδιο να κάνετε κι εσείς. Μη λυπείστε διόλου, αλλά χαίρετε για την πίστη σας και συγχαίρετε με δια των μαρτυριών μου.